diarta e FM στερεό. κάτι από τον κατακτητή σου, είσαι σκλάβος του, τι άλλα ελληνικά ρεγά μου το να χρησιμοποιήσουμε, τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε μου, να, να σας βγάλουν στον δρόμο, να πάτε με το πάτε του καροτσάκι, με το fear και να το μετάξετε στην ψητάλια, στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτου. αναγκαστική απαλωτρίωση, με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν να τη στιγμή να ισοπωτώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις Γέλαπα, γέλα σου λέω είχε ασχοληθεί κανένα για τον επιφανηλόχο ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει Ωραία λέξη θα με τρελάνεις, εγώ δηλαδή με τρελαθώ εις εθνούς. Η σύνδενη μας είπες ότι ήσουνα, είσαι δαυμαστής του σχεδίου Μάρσαλ, διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Αυτές ήθελαν να ξερα, σκέφτομαι μερικές φορές με το στο μυαλό μου. Αυτές οι 600.000 οικογένειες σε κόμπα είναι. Θα μας αποζουρλάνετε εντελώς. Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβο του. Στον τοίχο με τον Γιάννη Λαζάρου. Σας σήμερα κυρίες μου και κύριοι, καλή σα ημέρα. Ράδιο Άρτας του 101,5. Με την εκπομπή στον τοίχο θα κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα και σήμερα είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 26814060 για τις δικές σας παρατηρήσεις. <ΣΤΟ> <ΣΟΟ> κυρία μου και κύριέ μου, ο Ζούπερμαν. <ΣΟΟ> <ΣΟΟ> <ΣΟ> <ΣΟ> Ο Ζούπερμαν, κυρία μου και κύριέ μου <ΣΟ> Αφού πήγε στις Βρυξέλλες και μίλησε για τα ολοκαυτώματα δίδοντας το παρόν Και τιμώντας εκεί τα έτσι κι αλλιώς αλλιώτικα και πάσα λιμανιώτικα Μετά συναντήθηκε με τον Μπούτιν, τον Μπούτιν, Μπούτιν, Μπούτιν και του τρίξε τα δόντια και του πέγκάτσε καλά μεγάλε μιλάς με τον πρόεδρα της ΕΕ Και μετά ο Ζούπερμαντ πέταξε μέχρι την κεφαλονιά <Τι>... Πέταξε μέχρι την κεφαλονιά κυρία μου και κυριέ μου Να δει την κατάσταση από μονάχο του Να δώσει να δώσεις λύσεις <Τι>... Τώρα μεταξύ μας φαντάζεσαι να είσαι κεφαλονίτης Να σε έχει βρει το χάλι αυτό με αυτή την πούντα, με αυτό το, το, το τορτούρι να σου έχουν βγάλει το σπίτι ακατάλληλο Εντάξει μπορεί να μην είναι δικός το σπίτι Αλλά έμενες μέσα ρε παιδί με αυτές τις μέρες Και να εμφανιστεί μπροστά σου Ο Σωτήρας Ο Σωτήρας των Σωτήρων Ο Ζούπερμαν Ε τι να κάνεις Λέμε ότι δεν είδαμε τίποτα Δεν ακούσαμε τίποτα ακόμη Φαίνεται ότι έχει κι άλλα ο Μπαχτσές Πήγε λοιπόν στην κεφαλωνιά Ο Ζούπερμαν Όπου για να μείνει και ένα βράδυ Στις σκηνές με τους να νιώσει την αγωνία των Ελλήνων Των Ελλήνων ναι Πέσαν οι κάμερες απάνω Λοιπόν Πέσαν οι κάμερες μόλις πήγε Μόλις προσγειώθηκε ο Ζούπερμαν Άνοιξε την πέρταγη και προσγειώθηκε Πέσαν οι κάμερες απάνω Τι θα γίνει η Πρωθυπουργέ μας Μην ανησυχείτε εδώ είμαστε εμεί Όπως είχαμε δώσει και στους καμένους της Ηλίας Όπως είχαμε δώσει και σε άλλους Θα δώσουμε και θα τα φάμε στο τέλο μονάχη μας δεν το είπε ο Ζούπερμαν αυτό Αυτό συμβαίνει πάντα Ο Ζούπερμαν λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Είναι ο, ο Σωτήρας των Σωτήρων Ο Σωτήρας των Σωτήρων Τον οποίο Σωτήρα των Σωτήρων την έχουν... Τον έχουν βάλει στην από πίσω Γιατί ετοιμάζουν του... το, ζούπερμανάκι. Oh, το Ζούπερμανάκι Το Ζούπερμανάκι Το Τούρμπο Τον oh. Αλέξη ο Αλέξης Καβάλα στα άλογο πια Λοιπόν Διότι Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση Και αφού έχουν πάρει τις διαβεβαιώσεις Του ελληνικού λαού Ότι μην ανησυχείτε Εμείς πηδυχτούλιδες είμαστε Από εδώ και από εκεί πηγαίνουμε Αρκεί να μας υποσχεθεί κάποιος Την ευημερία μας Λοιπόν Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση Γι' αυτό λοιπόν και βγήκε JP Morgan άμα βγαίνει JP Morgan και σου λέει αυτά που σου λέει ότι όχι απλώς θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης δηλαδή ποιος ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ΣΥΡΙΖΑ. και θα κυβερνήσει με κυβέρνηση συνεργασίας διότι ο JP Morgan ο κύριος JP Morgan ορίστε παρακαλώ Μισό λιτάκι, μισό λιτάκι, μισό λιτάκι γιατί Για πες μου το Λοιπόν, θα Το ποιημα αφορά την Βράσινη ανάπτυξη Παρακαλώ, ακούω Πάλι Και πάνω και πάνω πως το πες και πάνω ναι το χρατς extra large πολύ ωραίο ναι για πέσει πάρα ναι ο καλαμαρολόγος είναι αυτό; α ο καλαμαρολόγος που πιάνουν τα καλαμάρια δεν βγαίνει ο καλαμαρολόγος ναι Αγώρι μου εσύ να σου κάνω αφιέρωμα DC, στο ημαρέ Πολύ ωραίο μισό λεπτάκι τώρα Κυρίες μου και κύριοι θα επαναλάβω το ποίημα του αγνώστου ποιητή για, για του Γιώργου Γιώργο <coughs> Ναι ρε Γιώργο ναι ο Γιώργος λοιπόν ο άγνωστο ποιητής σας μεταφέρει το ποίημα του Για λέγε Γιώργο να μεταφέρω εγώ Η πράσινη ανάπτυξη για να έχει επιτυχία Έμπρακτα επροχώρησε η λιστοσημορία Σε μας χωρίς να θέλουμε Μας φύτεψε Μας φύτεψαν αγγούρι. Με τρίχε στο κοτσάνι του και κόκκινη τιμούρι Ναι Και πάνω σε αυτό το φύτεμα ακούστηκε το χράτ, και η σούφρα μας απέκτησε μέγεθος έξτρα λάρτς. Και με την ησυχία τους στον ανοιγμένο κόλο άνετα μας φινώσανε τον καλαμαρολόγο. Με σχέδιο και προφανή σκοπό να μην ακούγεται φωνή ούτε και βογκητό. Και από το ζόρι η κλανιά ακόμα και αυτή να βγει χωρίς ηχό. Γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου. Καλή σου μέρα. Γεια σου. Γεια σου. Το ποίημα του Γιώργου, κυρία μου και κυρία μου, νομίζω ότι πρέπει να του κάνουμε ένα αφιέρωμα του Γιώργου. Να πάμε να κόψουμε τα βάτα στο ημαρέτ. Γιατί είχε ξαναπεί ποίημα ο Γιώργο. Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο. Ελληνο... Ελλη, ελληναρόπουλο Ο Ζίπι Μόργαν Ο κύριος Ζίπι Μόργαν Λοιπόν βγήκε Και μας είπε όχι απλά Ότι τελειώνει η κατάσταση Και ο Αλέξης είναι Είναι απλά αντεπόρτας Ο Αλέξης είναι μέσα Κατά μέσα διάβηκε την πόρτα σίγουροι ότι θα γίνουν οι εκλογές μέσω το 2014 μοίρασε και τσίριζ, ε, τσίριζες έδρες μίασε και μίασε και έδρες εκατόν τριάντα τόσες yeah. του δίνει το Αλέξη Αλέξη yeah. όπως βλέπεις σου αφήνουν ένα περιθώριο αφού κυρία μου και κυρίε μου ο κύριος είναι εγώ κα, ελτσιπί Μοργκαν. Ορίστε, παρακαλώ. Σκαλώστα. Περίμενε. Όχι... Επί... Αντρέα, είναι έτσι ναι. <Και> τώρα... ναι, ναι, είσαι συσμοφαφείς... εισυποχή πρέπει να, να έχουν ψήφο. σωστός <ο> παίρνει. <παίκτης>. Να σε καλά, να σα καλά. Ένα φίλο τη ακρατήσει εδώ μα λέει ότι όταν γινόταν σεισμοί μη παλιά επιχούντας κάνανε πως τα λένε ε, αυτά τα, τα λιώμενα. Ε, μετά επί Ανδρέα Παπαντρίο δίναν σκηνές αλλά και container <much> Τώρα επί ε, δημοκρατικών Πώς να τις πούμε ευρω, Ευρωπατριωτικών κυβερνήσεων Μα μπράβο το βρήκαμε <much> Ευρωπατριωτικών κυβερνήσεων <much> Του στάζουνε τρεις μέρες απαλλαγή <much> Δεν θα έρθει η εφορία λέει να σας χτυπήσει την πόρτα <much> Του ετοιμόροπου <από> σπιτιού <much> Φίλε μου αγαπημένη. Η κατάσταση όχι απλώς δεν αλλάζει mm -hmm. Και σκέψου ότι τώρα ας πούμε Όχι μιλάμε για τους κεφαλονίτες Το κακό μπορεί να σε βρει Ανά πάσα στιγμή Οι κεφαλονίτες και όχι μόνο Έχουν στείλει εκεί Εκπροσώπους τους Και τους δεξιά Και τους του σοσιαλιζεμού Του δημοκρατικού Τόξου τις αριστεράς Έστω όπως θέλεις Τελικά ούτε ο εγκέλαδο δεν του συμμορφώνει αυτούν Αυτή μια χαρά είναι Όπως τα λε είναι τα πράγματα Όπως τα λε είναι τα πράγματα Αλλά η ελπίδα μας Ο κύριος GP Morgan Ο κύριος GP Morgan Έστρωσε λοιπόν το, ως, και, ως λαγουδάκι Βγήκε να ρίξει τα πράγματα Να δει πως πάει η κατάσταση Μην ανησυχείτε Τα πράγματα φαίνονται Για όσους δεν θέλουν να τα δουν Δεν τα βλέπουν το ρεύμα το οποίο ε, ακολουθεί τον Αλέξη είναι μεγάλο Προσωπική μας επιθυμία είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό Να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Αλέξης Αυτοδύναμη, να πάρει 180, 200, 300 βουλευτέ, 350 Και τι έγινε Πόσους έχει 300 συμβουλή, και τι έγινε Ας πάρει 350, να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι προσωπική μας ευχή και επιθυμία. Μουσική το λόγο δεν τον καταλαβαίνει. Βέβαια αυτοί όλοι πιστεύουν ότι μετά την ιστορία που θα στήσουνε με τον Αλέξη μας ότι το πόπολο θα ξαναβάλει μυαλό και θα ξαναπάει στο Μαντρί και θα ξαναλλάξει η Δημοκρατική Παράταξη. Σε ναι, θα αλλάξει και θα πάει πάλι προς ένα social dexio. ξέρω εγώ τι πως τα υπολογίζουν στο μυαλό τους <Ρι> δεν έχουν υπολογίσει κι άλλα στο μυαλό τους <Ρι> αλλά τέλος πάντων προσωπική μας ευχή είναι αύριο να γίνουν εκλογές και να πάρει ο Αλέξης όχι απλά αυτοδυναμία <Ρι> μπορείστε <Ρι> ναι ναι ναι <Ρι> και, και γρα Ναι, έτσι μπράβο ναι. Πολύ σωστός ο παραλληλισμός το... του φίλου μας εδώ πέρα. Τα πρόβατα γυρνάνε στο Μαντρί για το σίγουρο, της... το σίγουρο κεραμίδι που έχουν απάνω από το... Και από το τζίγκο και για την τροφή. Είναι και το άραμα στη μέση, αλλά αυτό πάντα τους το κάνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ε... προσωπική ευχή λοιπόν είναι αύριο το πρωί να γίνουν εκλογές και να πάρει 190 έδρες ο Αλέξη. 290. Τι έκαναν 290. Να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. <Τι> Μέχρι και το ραπανάκι της γειτονιάς μου να γίνει βουλευτής του Τσίριζα. <Τι> Διότι... <Τι> κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία. <Τι> Με συγχωρείτε και αρχίζει μια καινούρια. <Τι> Αυτή τη καινούρια μπορεί να μην τη βάζετε στο μυαλό σας. <Τι> αλλά... Δεν γίνεται αλλιώς Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Μακάρι, μακάρι κύριε Τζίπι Μόργαν μου Τορλωμένο τον ποπό προς τα πάνω Προσκυνούμε την Την ετοιμασία που κάνεις για τον Αλέξ Αύριο το πρωί σου λέω Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου όμως Όμως μέχρι να έρθει Στην βασιλεία του Αλέξης Όπως μας είπε ο κύριο Τζίπι Μόργαν Λοιπόν, μέχρι να έρθει στην βασιλεία του ο Αλέξης, να στρώσουμε ένα κόκκινο χαλί στους ξένου επενδυτές διότι αυτό μας είπε ο Ζούπερμαν, ο Ζούπερμαν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του στην επιχειρηματική Ευρώπη στις Βρυξέλλες γιατί εκτός από όλα τα άλλα δεν σας τα είπα όλα τι, τι έχει κάνει ο άνθρωπος εκτός από τα ολοκαυτώματα και αυτά που πήγε να πούμε και έγλυφα από εδώ από εκεί πήγε και μίλησε και στην επιχειρηματική Ευρώπη στις Βροξέλες, χμήλησε χτες και θέλει να στρώσει κόκκινο χαλί να κάνουν επενδύσεις διότι είναι αποφασισμένη η κυβέρνησή του η ελληνική <coughs> αμάν, ναι, είναι μετε... αποφασισμένη να προωθήσει θαραλάς μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τον προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας που διάολο θα τον πας τον προσανατολισμό στο τέλος στο τέλος θα πεις και εσύ να πούμε ό, όχι θα πεις το έχει πει εδώ και καιρό οικονομία yok. Σαν το τέρμο τον Τούρκο τον Άβαρχο Που δεν έβρισκε τη Μάλτα Τι να βρει είσαι και γκαβός να το μάτι Τι να βρεις Τι προσανατολισμό να βρεις Αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε Στα χέρια σας είναι και τα μουμοέδια Στα χέρια σας είναι οι ειδήσει, Στα χέρια σας είναι όλο αυτό το πανηγύρι ε, Τι να κάνουμε Λέμε και εμείς αυτά που ακούμε από εδώ πέρα Και τα, τα λέμε όπως τα εκλαμβάνουμε εμείς Διότι Διότι Δεν ξέρω αν κάποιο από εσά που ακούτε αυτή την εκπομπούλα άκουσε κανέναν χθες μέχρι σήμερα που μιλάμε να κάνει καμία παρατήρηση σε αυτά που είπε ο Ζούπερμαν Σαμαράς για το στην ομιλία του εκεί στο... για το ολοκαύτωμα είδατε κανέναν να θυχτεί επειδή του, ευ... του... του έβρισε επειδή κατούρισε στους τάφους των πατεράδων του και των παππούδων του ο Σαμαράς Είδατε κανέναν δημοσιοκάφρο, δημοσιολόγο, κανέναν επιστήμονα, πώς τους λένε αυτούς, διανοούμενους, κανέναν καλλιτέχνη, είδατε κανέναν να αντιδράσει και να του πει «ΟΠΑΡΕ, ΣΤΑΚΑΡΕ, ΜΠΑΣΤΑ εδώ πέρα ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ, ότι 100 χρόνια η Ευρώπη έζησε μόνο δύο εφιάλτες, οι οποίοι ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο δεύτερο, το δεύτερο ήταν το Ολοκαύτωμα Τίποτα άλλο δεν έζησε η Ευρώπη Και σε τελική ανάλυση ας τον ρωτήσει κάποιο. Ποιο το έκανε το Ολοκαύτωμα Όταν έχεις να γλύψεις σε δύο στρατόπεδα Πρέπει να διαθέτεις πολύ σάλιο Εκτός του ότι για να λες αυτά πρέπει να είσαι αλιτάμπουρας Μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου Να διαβάσετε και το χέρεο χέρι, χέρι αλιταρά Χτες είναι γραμμένο Λοιπόν Ακούσατε κανένα να αντιδράσει Παρακαλώ Μουσική Δεν ακούσαμε τίποτα μου λέει εδώ ένας φίλος Ούτε καν την αντιπολίτευση Η οποία υποτίθεται ότι χτυπιέται Για τις γερμανικές αποζημιώσεις και όλα αυτά Οπότε λοιπόν καλώς γίναν όλα Διότι έπρεπε να φτάσουμε στο όραμα του Σαμαρίσκου Του Ζούπερμαν της Ευρώπης. ΕΕ. Αντέδρασε κανένας Μιλώντας εκεί στο, για το ολοκαύτωμα έφτιανε και κατούραγε στους τάφους των ανθρώπων μας Των ανθρώπων σου Αντέδρασε κανένας Είδατε να αντιδρά κανένας σε έχουν εξεσκίσει με την οικονομία και την οικονομία... Ναι, και εσύ δεν ξέρεις τι έχει τσέπη σου, οπότε να... να δεν ξέρεις από οικονομία πια. Ξέρει από οικονομία ο σπουδαγμένος, ο, ο παπαρολόγος. 500 ώρες παρ, παρ, παρ, παρ, παρ, παρ, παρ, στα τηλεοράσια. Λοιπόν, αν δεν βγει και ένας να γράψει ένα άρθρο να βγει να του πει στα καμπάστα, τι μας λες? Τι μας λες εδώ πέρα? Ποια Ενωμένη Ευρώπη και ποιο όραμα μπορείς <Τι> να Μας απέδειξε ο Σαμαράς, λέει ένας φίλος εδώ για το, από το πόσα έχουμε στο πορτοφόλι μας, τη διεθνική μας ταυτότητα, τα εξαρτάται από το πόσα έχουμε στο πορτοφόλι μας και όχι από την ιστορία μας. Αυτά είναι κόλπα δύσκολα που κάνουν στη Ινδίες. Ένας ρε παιδιά, να βγει να του πει Ω πάρε, μεγάλε Εκτός κι αν καταλάβαμε λάθος Εμείς αυτά που είπε ο Σούπερμαν Παρακαλώ Καλά κάνεις Ναι no being... Σε παρακαλώ πολύ Τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα Έτσι. σωστά σωστά, σωστά, σωστά Ναι, σωστά, σωστά Πολύ σωστά κάνεις Καλά κάνεις και μου το θυμίζεις Πολύ σωστά κάνει ο φίλος τηλεακροατής Η γενοκτονία των ποντίων Δεν ήταν μέσα στο, στο, στα 100 χρόνια Ήτανε μόνο ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος Και το ολοκαύτωμα Κατάλαβες, τίποτα άλλο δεν μοιάζει η Ευρώπη Ειδικά οι Έλληνες Ας μιλήσουμε για τους Έλληνες Δεν έζησαν τίποτα άλλο Στα 100 χρόνια Το ολοκαύτωμα και το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Ένας ρε, ένας, ένας ένας να βγει, ένας πες τον όπως θέλεις Εδώ, ας τα οικονομικά ρε Εντάξει να πούμε, είμαστε σε πλέρια ευτυχία Τι είναι αυτά που μας λες ρε Τι ακριβώς είναι αυτά που μας τσαμπουνάς εδώ πέρα Πρόεδρα της Ενωμένης Ευρώπης Τι ακριβώς τσαμπουνάς Προς τα που γλύφεις Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Εντάξει; Ακουσε εντάξει, εμπίπτεις αυτό που είπαμε άκουσες κανένα κόμμα άκουσες κανέναν μεμονωμένα έτσι άκουσες κανέναν οργανισμό κανέναν κομμουνιστή, κανέναν εθνικιστή κανέναν σοσιαλδημοκράτη κανέναν... Ε, δεν ξέρουμε τώρα πως να τους πούμε ε, ε, δραχμή πεντεαστέρων σοσιαλιστικά κόμμα άκουσες κανέναν, έναν, έναν, έναν ή μο, από μονάχο του να βγει να του πει μπάστα μεγάλε τι λες? ή ο χώρο να βγει να του πει όπαρε μεγάλε, όπα, ούτε ένας, ούτε ένας. Αν βρείτε κάτι, επειδή δεν μπορώ να τα ψάχνω όλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να με ενημερώσετε, ούτε ένας. Αντίθετα, τι έχουμε τώρα, έχουμε καινούργια σιαξήματα, καινούργιες τρομοκρατίες, τρε... καινούργια πράγματα. Το παιχνίδι το πήραν πάλι πάνω τους οι οικονομολόγοι οι Οικονομολόγοι Ναι κατάλαβες τώρα Λοιπόν και να 500 εκεί στα, στα πάνελ τους Να λένε Θα πεθάνουμε Οι άλλοι θα, θα, θα, θα, θα σβήσουμε Οι άλλοι θα μας φάνε τις σάρκες Αν βγούμε από το ευρώ Οι άλλοι με τη δραχμή είναι έτσι με το... Αυτό αυτό αυτό Τίποτα άλλο, τίποτε άλλο. <ΣΣΣ> Κατά περίοδους λοιπόν Η μπάλα πασάρεται Στη, στους δημοσιογράφους στους οικονομολόγους αρκεί να παίζουν το πεγνίδι τους εντωμεναξύ το ο άλλος στα δείχνει κάθε μέρα στα λέει στα ίσα σου αποδεικνύει και με το λόγο και με τις πράξεις τι είναι αυτό το έκτρωμα που αποκαλείται που ενωμένη Ευρώπη στα που κάθε μέρα τα αποδεικνύει με τα λόγια του και με τις πράξεις του, αλλά δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από ένα λαό Ο οποίος ζει με την ελπίδα της βόλεψης Ο οποίος στο πίσω μέρος του μυαλού του Έχει ότι θα μου τα χάσει δουλειά, αν δεν θα χάσει δουλειά. <Τι> Αφού λοιπόν πρέπει να στρώσουμε κόκκινο χαλί στου επενδυτές Όπως μας είπε ο κύριος Αντώνιος Σαμαράφ Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Ενώσεως Λοιπόν οι, οι ξένη επενδυτές στην ε... Ενωμένη Ευρώπη είναι στυλ ε... στο στυλ της Σουηδικής εταιρίας Electrolux η οποία για να μπορέσει να διατηρήσει τα τέσσερα εργοστάσια της στην Ιταλία κατέβασε τους μισθούς των εργαζομένων στο μισό Ενωμένη Ευρώπη έτσι ξεκίνησαν και εδώ Ιταλή μου Τε... έτσι ξεκίνησαν Μειώνοντας τους μισθούς, εξαφανίζοντας τον κατώτατο μισθό, ε, α, πετώντας κόσμο στον δρόμο και μετά ήρθαν τα άλλα. Περιμένετε σας, έρχεται και εσάς η σειρά. Λοιπόν, οπότε στο εργοστάσιο της Electrolux ή θα δουλεύουν με τα μισά ή θα πηγαίνουν σπίτι τους. Μετά θα είναι η φάση τα μισά των μισών κάτω από το τραπέζι για να μην φαίνεται η ασφάλεια και όλα μια χαρά αυτοί είναι οι επενδυτές στην Ευρώπη ποιοι νομίζει ότι είναι οι επενδυτές στην Ευρώπη ο Έλληνας ο βιοτέχνης ο, ο οποίο η πλειοψηφία τουλάχιστον εξ όσων ξέρουμε είχε μότο αν θα φάει ο εργάτης πρώτα και μετά θα φάω εγώ για να βγει το μεροκάματο όχι όχι αδερφέ μου περίμενε αυτοί είναι οι, οι, οι επενδυτές Στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Θέλεις ε, να μιλήσουμε και για άλλους Πολύ ευχαρίστως να μιλήσουμε ε, Βέβαια το γραφείο της Βουλής Τώρα το, το ξύμορο είναι πως Οι δικοί τους βγαίνουν και λένε αλήθειες Έτσι, λένε αλήθειες Αλλά δεν τους ακούει κανένας Το γραφείο της Βουλής Λοιπόν, το γραφείο προπολογισμού της Βουλής Αναφερόμενο στους Έλληνες, ειδικά στους φορολογούμενους Έλληνες Μας είπε ότι δεν έχουν άλλα να δώσουν Και αναγκαστικά γίνονται φοροφιγάδες. Η λέξη δεν είναι ακριβώς φοροφυγάδε, Αλλά έτσι μας λέει το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής Είναι λέει οι Έλληνες πολίτες Οι πιο υπερφορολογημένοι της Ευρώπης Αυτά τα λέει το γραφείο της Βουλής Του προπολογισμού Για την φοροεπιβάρυνση των πολιτών δεν τα λέει ο αντίπαλος Ο μυσαλόδοξος Αυτός που δεν γουστάρει Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες και όλους Και την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Το λέει το γραφείο προϋπολογισμού Της Βουλής Έτσι Ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται Δεν έχουν πια να πληρώσουν Και είναι οι πιο Υπερφορολογημένοι Της Ευρώπης Οπότε λοιπόν τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση oh, to... Διότι Αν το καλώς Παρακαλώ Εντάξει είπα να μην αναφερθώ σε νούμερα Αλλά και να αναφερθούμε σε νούμερα Εντάξει να αναφερθούμε σε νούμερα Το ίδιο γραφείο μας δίνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια 700% αυξήθηκαν οι φόροι Στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους 700% Και 900% στους ελεύθερους επαγγελματίες Λοιπόν Που άλλο Μας τα λέει το γραφείο της βουλή, Του προπολογισμού της Βουλής δεν μα τα λέει ο εχθρό του Σόιμπλε, διότι ω. Μην μα παραξηγήσει λοιπόν. Εντάξει, μην μα παραξηγήσει, εσύ του Σόιμπλε, τώρα παρακαλώ πολύ δηλαδή. <Κι> Όλα αυτά λοιπόν, όλε αυτέ τι κοροϊδίες, περί πρωτογενού πλεονάσματο και όλων αυτών των ιστοριών. Δηλαδή το, πλε, το πρωτογενέ πλεονάσμα του 13, πρόσεξε. Στηρίζεται σε πέντε φόρου που καλούνται να πληρώσουν μέχρι την Παρασκευή ένα εκατομμύριο Έλληνε. Γι' αυτό ορίονται. Δεν υπάρχει, δεν έχουν στα χέρια πρωτογενέ πλεώνασμα. Στα χέρια τους αυτό που λένε 900 εκατομμύρια. Να τα, πάρτε. Bang, μπανκ, μπανκ, μπανκ. Να κάνουν τούλα Μέχρι την Παρασκευή. Γι' αυτό ουρλιάζουν και τρομοκρατούν. Πηγαίνετε, ξοφλήστε, Κάντε, ράντε. Αλλιώς θα σας σκίσουμε. Για να πάρουν τα λεφτά να λένε ότι έχουν πρωτογενέ πλεώνασμα. Δεν υπάρχει πουθενά πρωτογενέ πλεώνασμα. Όλα είναι μπαρούφες. Όλα είναι ατμόσφι. Είναι σαν το χρηματιστήριο του Σιμίτη. Πήγαινο Κακομίρι ο Μίτσος ε, σήμερα. Κουνόψα δέκα εκατομμύρια. Πού είναι τα Ρεμίτσο τα δέκα εκατομμύρια. Τα άπηξα αλουμίνιο. Αέρα, μπαρούφα δηλαδή. Μπαρούφα. Αέρα, κοπανιστό. Αυτό είναι το λοιπόν το πρωτογενέ πλεόνασμα. Περιμένουν μέχρι την Παρασκευή για αυτό τρομοκρατούν τον κόσμο. Πληρώστε, αλλιώ θα σα ασκήσουμε για να εμφανίσουν, να εμφανίσουν έσοδα και να πούν να το το πλέον, να το, το, πούντο, πούντο τους λένε ο Σόιμπλε και η παρέα του να το, θα τους πούνε την Παρασκευή υπολογίζοντας ότι ένα εκατομμύριο Έλληνες θα πάνε να ξοφλήσουν τι και από πού μα το ίδιο το γραφείο προπολογισμού της Βουλή σου λέει ότι δεν έχουν δεν, έχουν. δεν την καταλαβαίνει την, την λέξη, την έννοια, τη φράση πώς να την πω, δεν έχουν, δεν έχουν Ωραία πάρτους και το σπίτι και κάντε τολιανόματα. Πού και πώς θα το κάνεις. Είμαστε like τρελαίνετε τώρα. Your Κυρίε μου και κύριε μου, ε, η Ελλάδα ως χώρα είναι τελειωμένη τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ως λαός επίσης, και με συγχωρείτε για το τελεσίδικον της δικής μου αποφάσεως. Δεν μπορεί να έχεις... Πρόσεξε ο Χρυσοχοίδης. Είναι ένα άτομο με το οποίο κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν βολεμένοι, αλλά ακόμα και οι βολεμένοι, γελάγανε μαζί του χρόνια. Χρόνια και χρόνια σου λέω. Δεν ξέρω αν ακόμη μπορεί να πάει ελεύθερα στην πατρίδα του πάνω στη Βέρεια, αλλά κάποιες εποχές πριν 7 χρόνια δεν μπορούσε να περάσει από εκεί γιατί τον βάραγαν. Μιλάμε για ένα άτομο με το οποίο είναι... γελάς μαζί του, έτσι. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καταλάβαιναν τι γίνονται, αλλά και για τους βολεμένου αυτό τον άνθρωπο Τον έχεις και σήμερα υπουργό Και σήμερα ακόμα τον έχεις υπουργό Και φυσικά πήγε στην Αιτωλοκαρνανία Όπου πήγαν οι αγρότες να διαμαρτυρηθούν Πήγαν οι αγρότες να διαμαρτυρηθούν Διαμαρτυρήθηκε λοιπόν ένας αγρότης Και γύρισε Και, του, και γύρισε με αυστηρό ύφος Ο Χρυσοχοίδης Ποιος ο Χρυσοχοίδης Και του είπε Πρόσεξε του λέει γιατί αυτά που λες είναι χρυσαυγήτικα Το μυαλό κουκούτσι. Του κάθε Ελληναράκου, Ελληναράκου. Είναι αυτό. Έχει αντίθετη γνώμη μαζί του, σου κολλάει μια ταμπέλα. Δεν αρέσουν στους Τσιριζέους αυτά που λες, είσαι χρυσαυγίτης Δεν αρέσουν στους χρυσαυγίτες αυτά που λες, είσαι Τσιριζέος. Δεν αρέσουν στους Πασοξίδες αυτά που λες, είσαι κάθαρμα τη δεξιά. Της δεξιάς. ενώ αυτοί είναι σοσιαλιστέ. Δεν αρέσουν στους Παπάδες αυτά που λες, είσαι Ο Δεν αρέσουν στον Αντίχρηστο αυτά που λες, Είσαι ο αντίχρηστο του Σατανά. Είσαι κάτι τέλο πάντων. Αυτό είναι το μυαλό που κουβαλάνε οι, οι ομαδοποιημένοι ε, αυτή τη στιγμή. Ένα από αυτού λοιπόν είναι ο Χρυσοχοίδης Είναι αυτό που πριν 5-6 χρόνια σα έλεγα για έναν υπουργό ο οποίο δεν ήξερε τι είναι επιταγή. Σα το έλεγα από εδώ από το ίδιο μικρόφωνο. Όταν είδε επιταγή, λέει τι είναι αυτό. Του δείχναν δύο ώρε γιατί έπρεπε να υπογράψει και, προσπα... και του εξηγούσαν τι είναι η επιταγή. Όταν ήταν υπουργό μεγάλος υπουργός επί Πασόκεος. Αυτό το ίδιο άτομο, λοιπόν, είναι και σήμερα υπουργός. Και θα είναι και αύριο. Θα είναι και αύριο, όπως τα ακούς, λοιπόν. Και απαντάει, λοιπόν, στον, στον άνθρωπο εκεί πέρα, αυτά, λέει, είναι χρυσαυγήτικα. Προσέξτε το λίγο. Θέλεις να τα ακούσεις. Πολύ ευχαρίστως, δεν έχω καμία αντίρρηση. Έλα να τα ακούσουμε παρέα, να δεις τι του είπε τ' ανθρώπου. Άκου. Όχι, μπορώ, θα... όχι. Όχι. Δεν έχεις δυνατότητα που είναι από μένα γιατί είμαι <Τι> Το είναι μεγάλο <Τι> <Τι> <υπορπάς Τι> Να είσαι σίγουρος αυτό. <Τι> λοιπόν, μην τι να τα αυτό. πιο το τι να μ κύριε Χρυσοφόρη, λίγο Έτσι, Έτσι δεν σα ε, Αυτά είναι χρυσοφόρη, την οποία πρόσσεξα. όχι, από το που είναι που είναι που που που είναι είναι που είναι που που τον πατέρα Τον ακούσατε τον άλλον; Τι έλεγε; Τον ακούσατε; Εμένα ο πατέρας μου τον ακούσατε τον άνθρωπο. Ήταν φυλακήρε ο μου. Ήταν φυλακήρε του λέει ο πατέρας. Αλλά είδες πόσο απλά οι Σαμαράδες και οι Χρυσοχοίδιδες και οι Βενιζέλοι κατουράνε Χέζουνε να, να σας το πω έτσι στην ψύχρα Στους τάφους των πατεράδων σας Των πατεράδων μας και τον παππούδων μας Πάρα πολύ απλά Και καλά να είσαι από αυτά τα καθικά και τα καθάρματα τους Γερμανοτσολιάδες Που δεν έχεις καμία αίσθηση απάνω σου Οικογένειας, πατρίδας, ξέρω εγώ ε, Τσίπα, δεν συνειάζει. Αλλά ο άλλο έκλεγε και του λέγε τι μου λες Ρε. Σε ποιον απευθύνεσαι. Ε, λοιπόν, τι περιμένει, Ρε, Ελινούμπα μου, ξέρει πόσοι χρυσοκοίδιδε θα είναι αύριο στην κυβέρνηση ε, που σου ετοιμάζει ο κύριο Τζίπι Μόργαν και παρέα του. Μιριάδε χρυσοκοίδιδε. Λοιπόν, τι περιμένει από εκεί και πέρα, yeah. Περιμένει κάτι, Σε παρακαλώ πολύ. Πούντο, πούντο στη γωνία έρχεται να βγω κι εγώ να πανηγυρίσω. Yeah. Τι ακριβώς περιμένεις δηλαδή. Ορίστε. Ναι, ναι, ευχαριστώ, Τι ντροπή λέει ο Άλλης, τι ντροπή. Έχουν χάσει και οι λέξεις, το νόημά τους. Απλά ντροπή είναι αυτό το πράγμα. Είναι μόνο ντροπή. Μόνο ντροπή. Δηλαδή ήταν εκεί η φρουροί της δημοκρατίας γύρω του να πούμε καμιά 18, 20, 30, 40, 50 μπατσόνια να τον μπλακώσουν εκεί πέρα να τελειώνει η ιστορία ρε μάγκα μου. Δεν μπορείς να γυρνάς να απαντάς έτσι σε έναν άνθρωπο Σε έναν άνθρωπο ο οποίος με αυτή τη θερμοκρασία είναι μέσα στο χωράφι. Δεν μπορείς να του μιλάς έτσι. Και, ό, και, και γιατί δεν τον καλείς στο γραφείο σου στα, στα βελούδινά σου και στα εργοδύσια σου και στα χαλιά σου και πρέπει να πας στον δρόμο συνοδεία φρουράς 500 ατόμων. Να του μιλήσεις. Δεν σε κατάλαβα δηλαδή τι έγινες ξαφνικά. Ποιος είσαι ξαφνικά. Και πας εκεί και τον βρίζεις. Στον τόπο του. Στον τόπο του. Έναν άνθρωπο ο οποίος με αυτές τις θερμοκρασίε και με, αυτές, με αυτά που ζει καθημερινά θα πάει στο χωράφι μετά. Ρε πλάκα μας κάνετε τελικά. Και εσείς και οι παλαμακιστέ του Χρυσοχοίδη και όλων. Φυσικά μας κάνετε πλάκα. Φυσικά και καλά κάνετε και μας κάνετε πλάκα. Αντέχει το πετσί μας κάντε μας κι άλλοι Κυρία μου και κυρία μου Τέλος Ανάπτυξη Ανάπτυξη μεγάλη Κλείνουν τα νήματα Θεσσαλονίκης Που έχουν έδρα στο Κιλκής Οι τελευταίοι 55 εργάτες Πήραν την αποζημίωση Και πήγαν σπίτι τους Λουκέτο λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Διότι τι να την κάνεις στη βιομηχανία Πια στη Βόρεια Ελλάδα Να κλείσουν όλα Να ξεκινήσουν από την αρχή Αυτά είναι Λέγαμε πριν πολύ, πολύ καιρό. Τι επένδυση να μα φέρει, ρε κέφαλε, από τη στιγμή που ήταν εδώ οι επενδύσει, ακόμη και με πρωτογενή παραγωγή. Έτσι, ήταν εδώ πέρα. Γιατί τι έκλεισε, γιατί τι διέλυσε, Για να μα φέρει ποιου, Του Καταριανού, Πούντι Πούντι, Νάτι Νάτι, δείχνοντα προ τα κάτω. Μετά, ποιου ήθελε να μα φέρει, Του Άραβε, ξέρω εγώ τι ήθελε να μα φέρει εδώ, Πούντι Πούντι, Νάτι Νάτι. Μετά ήρθαν οι Ρώσοι. Μετά ήρθαν οι... οι νεφελίμ Μετά ήρθαν οι ελοχίμ Και ποια ανάπτυξη μας μιλάτε Η τελευταία 55 λοιπόν των νημάτων Θεσσαλονίκης Με έδρα το κυλκής Τέλος έκλεισε Αυτά κάνει λοιπόν ο Σούπερμαν και η παρέα του Και βέβαια εμείς Καθόμαστε ακόμη και τους κοιτάμε Και όχι απλά τους κοιτάμε Τους παίρνουμε στα σοβαρά τους ακούμε και σκιαζόμαστε Τους ακούμε και σκιαζόμαστε Διότι Κοιτάς γύρω σου και τρελαίνεσαι Τρελαίνεσαι και λες δεν είναι δυνατόν Βλέπεις τις φωτογραφίες από τις συνάξεις Που κάνει το κάθε σουργελάκι Το οποίο λέει εκπροσωπεί ακόμα κόμμα Και κοιτάς τις φάτσες και φοβάσαι Φοβάσαι από τις φάτσες Αυτών Όχι από αυτά που λέει ο Στουρνάρας Και λες, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να Τι ακριβώς έχουν μέσα Μες κρανίο του. Τι ακριβώς σκέφτονται <Το> Αυτά <Το> Αφού λοιπόν έχει το Χρυσοχοίδη Να σου κάνει αυτά Στην έδρα σου μεγάλε Ο Χρυσοχοίδης μπήκε μέσα στο γήπεδό σου Σε έβρισε Σε έβρισε Σου βάλε και τρία γολάκια, Έτσι Και εσύ από την Κερκίδα φεύγει δαρμένος Έχουμε λοιπόν το μεγάλο καβγά. Προσέξτε τώρα ποιο είναι, ποια είναι το πρόβλημα των Ελλήνων Το πρόβλημα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα που έχει ο Κουρέλας Δεν είναι μόνο το Πασόκλεη Σοσιαλιστικό Κόμμα Διότι ανακοινώσαμε με, και εμείς λέει τη συμμετοχή μας στην Ευρωομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Και δεν βρίσκεται ένα Έλληνα με Ευρωπαίος να τον κάνει τον Κουρέλα και την παρέα του Να στο πω αλλιώ δηλαδή Χέστο το ευρωπαίος που πουτσα θέλουν να τελειώνει η ιστορία Α κακή χρήση τη ελληνική. Ξέρεις τη δουλειά σου εσύ Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα Των Σοσιαλ uh, αριστεροδημοκρατο Συμωριών Τις οποίες έχουν δημιουργήσει Κουρέλιδες Και όλοι αυτοί Που αυτή τη στιγμή παίζουν Με τις ζωές κάποιων Παίζουν κυριολεκτικά με τις ζωές κάποιων Κυρία μου και κυρία μου Έχουμε ε, Αναφερθεί πολλές φορές Στο θέμα της Θράκης Και ότι θα είναι το πρώτο κομμάτι Το οποίο Θα κάνει φτερά Δεν Τα έχουμε πει να μην σας κουράζουμε τώρα Λοιπόν Έχουμε την αρχή του τέλους Για την ιστορία Ανακύριξαν με το Έτσι Θέλω την 29η Ιανουαρίου σι, σήμερα δηλαδή, την 29η Ιανουαρίου ημέρα ανεξαρτησία των Τούρκων τη Θράκη. Με το Έτσι Θέλω. Λοιπόν είναι λέει η μέρα που πολέμησαμε για την εθνική του ταυτότητα το 1988. Το 1988. Κατάλαβες? Λοιπόν, ένα-ένα. Φαίνονται τα πρόσωπα του Τέρατος Ξεκινώντας από ανθρωπάκια τύπου Χολέρα που είναι στο Κέπε Και σου λέει εσένα να πάει Το παιδί σου να δουλέψει χωρίς μισθό Και φθάνοντας σε ομαδοποιημένες Κινήσεις Οι οποίες αφορούν και τα εθνικά θέματα Παρακαλώ ah, Καλά τώρα Να σου πω κάτι yeah. Δεν τους κάνουν καλά τώρα yeah. ε, δε, δε, ρε, παιδεύτε, Ναι ρε παιδί ναι. Σου θυμίζει αυτό, αυτό Αυτό το πράγμα που συμβαίνει μετά το 1974 Στην αριστερά yeah. καλά, Στην αριστερά yeah. Αυτό το πράγμα δηλαδή ναι, αυτό το πράγμα τώρα το, το πήγαμε και στους οικοκυραίους Καταλώς Ναι, τα κάνουν αυτοί, ναι, ενωμένοι Α, ναι. <laughs> μπράβο, όπως τόπες, όπως τόπες Να σε καλά ναι. Πού να τη βρεις τη δύναμη, αδερφέ μου, και πού να τη βρεις mm. Όπως τόπες, να πούμε, ναι Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που θα τρέχουν και πίσω από τον Πολίδωνα Χωρίστε Ναι. Ναι. Ναι. Το περίεργο με την είδηση το είδα Το είδα φίλε μου Το είδα αυτό το πράγμα Αλλά δεν είχα τσιμπήσει την είδηση πριν Πριν την αφαιρέσουν από τα site Ξέρεις Το είδα αυτό το πράγμα και το διαπίστωσα ακόμη και τώρα Καμιά δεκαριά σελίδες που αναμετάδοσαν την είδηση και Μιλάμε για... Σελίδες δεν μιλάμε για τις πλάκες αλλά... like... Αυτή τη στιγμή ε, ε, ε, Βγάζουν error Ναι όπως το λες Είναι σημασία Σημασία έχει ότι έχουμε τις επαφές μας στη Θράκη Και θα μάθουμε τι έγινε Λοιπόν έτσι που λες Και όπως είπε και ο φίλος πριν Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι Που θα τρέχουν πίσω από τον Πολίδορα Τώρα του στρατηγού άνεμο Γιατί λέει του πις συνείδησή του Να μην ψηφίσει. Το κόλπο ξέρεις ποιο είναι Αυτό που σου είπα φίλε ότι όλοι αυτοί τώρα η παράταξη των νοικοκυραίων Τους κάνουν και αυτούς όπως κάναν την αριστερά από το 74 και μετά ε, ε, Κουκουέ, κουκουέ εσωτερικού κουκουέ εξωτερικού Κουκουέ μολού, κουκουέ εξουλού, Κουκουέ από πάνω, κουκουέ από κάτω Αν ήταν σηκωμένο το φρύδι του ΜΑΟ ε, Κουκουέ μαοϊκό, κουκουέ το Κουκουκού, κουκουκού, κουκουκού κουκου, στο τέλος Το ίδιο λοιπόν πράγμα επειδή χρειάζονται αυτή την κατάσταση και έτσι του βολεύει, βάλανε και του νοικοκυρέου τώρα. Ο στρατηγό άνεμο από εδώ, ο ανέλαβε ανεξάρτητο και Έλληνα. Όπω λέμε, υπτάμενο και gentleman, ανεξάρτητο και Έλληνα. Ο ανεξάρτητο Έλληνα από εδώ, ο Πολίδωρα από εκεί. Ναι, ναι, ναι, έχει πολύ πράγμα και στου νοικοκυρέου. Σιγά σιγά να τα δεις Σημασία έχει να φτάσουμε σε αυτό που μα είπε ο κύριο Τζίππι Μόργαν. σου, κύριε JP Morgan. Κυρία μου, κυρία μου. Είναι η υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ Ο οποίος ε, Δεν θέλει να χάσει τα πάρτες Στην ΕΡΤ Διότι ακούσαμε, ακούσαμε διαζώσεις Ότι περνάνε πάρα πολύ καλά εκεί που πηγαίνουν Είναι μια ποιοτική επανάσταση ναι. yeah. Υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα επαναλειτουργήσει την ΕΡΤ Βεβαίως Βεβαίως Βεβαίως Βεβαίως <laughs> <Δεν έλεγε το. laughs> Σήμερα θα κάνουν πανευρωπαϊκή στάση Εργασίας οι ελεγκτές και όχι oh, πάθαμε έτσι λοιπόν παίρνοντας αφορμή από την απεργία αυτή τίποτα δεν αφήνουν να, πάει, να πέσει κάτω παρακαλώ όχι okay. κάτσε να δεις γιατί κάνουν την απεργία <laughs> <laughs> κάνουν απεργία αλλά πιάστηκε από αυτό να πούμε οικονομισιόν και θα σχεδιάσει τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό όπως το ακούς δεν έχουμε τώρα την Ενωμένη Ευρώπη Που θα είναι Ενωμένη Ευρώπη σε γη και θάλασσα Όπου έχουμε και την Επίτροπο Αλητείας Την κυρία δικιά μας εδώ τη Δαμανάκενα Λοιπόν τώρα θα έχουμε και ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό Δηλαδή να πούμε και κοτσίφι να γίνεις μεγάλε Δεν μπορείς να πετάξεις Θα βάλουν φόρο και, και, και στα στραγαλίνια τέλος Θα τα ελέγχουν όλα και τα στραγαλίνια έληξε Παρακαλώ Μπράβο, μετά πάμε αυτά ναι. Ναι. ναι ναι Ενιαίο είπαμε, ενιαία είναι τα που κάτω, Τα χερσαία, νερά Διάφορα να πούμε όλα που θα είναι μέσα στο... Ενιαίε θάλασσε ενιαίο Ευρωπαϊκό ουρανό Λοιπόν τέρμα, θα τα ελέγχουν όλα Η δυστυχία όμως των Ευρωπαίων Των Ευρωπαϊκών λαών Είναι ότι δεν σκέφτονται να κάνουν Ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό κόλλο να τους ρίξουν Μια κλανιά να τελειώνει η ιστορία Πώς τη βλέπεις δηλαδή τη δουλειά Τι άλλο, θα... Τι άλλο θα ακούσουμε Τίποτα δεν ακούσαμε ακόμη Κυρία μου και κυριέ μου Οι ταλέποροι τρόφιμοι του γυροκομείου κεφαλονιάς Μεταφέρθηκαν σε μοναστήρι Αλλά τα κελιά όπως καταλαβαίνεις Όχι απλώς δεν έχουν θέρμανση Έχουν και υγρασία Είναι και εκείνο το σανίδι που ξάπλωνο καλόγερα σπαλιά Ναι Λοιπόν, αλλά μην ανησυχείτε Τρόφιμοι του γυροκομείου κεφαλονιάς τη λύση, τη, νομίζω ότι σας την έχει δώσει ο Ζούπερμαν, ο οποίος διανυκτέρευσε μαζί σας χθε και νομίζω ότι ε, όπλο και κάπου θα, α, άμα είναι μια γερή κονόμα να γίνει ένα έργο εκεί, να γίνει ένα κρεματόριο, να φάνει οι μέτεροι να σας χώσουν μέσα να ζεσταθεί το κοκαλάκι σας δεν ξέρω αν με συλλείψατε τρόφιμοι <Τοφίμι> κυρία μου και κυριέ μου, εκατό χιλιάδες επιχειρήσεις από τα μητρώα του ΙΚΑ σε τέσσερα χρόνια σβήστηκαν από τα Μητρώα του Ίκα Δεν μιλάμε για τις κλεισμένες Είναι παραπάνω Σβήστηκαν από τα Μητρώα του Ίκα Μαζί με αυτούς και τετρακόσες χιλιάδες εργαζόμενοι Μεγάλη ανάπτυξη Έλα ρε Καταρία Αν ναι, ένα επενδύσεις τίποτε Έλα ρε παλιγάρι μου Παρακαλώ Πάμε καλό! καλό. <Πάρεσε, πάρεσε. Πολύ ωραίο αυτό που μου πέδε ένα φίλο. Ο Σαμαράς και η Παρέα του λέει έδειξε και τα χριστιανικά του πιστεύω και αισθήματα. Μετέφερε τους γερόντους στο μοναστήρι, λέει, για να είναι πιο κοντά στο Θεό. Αυτά είναι ενέργεια. Τώρα τι θα κάτσουμε να σα να μιλήσουμε για την αντισυνταγματική ανέγερση του Μολ του Ομίλου και το. Αλλά το Συμβούλιο Επικρατείας απεφάνθη ότι το Υπουργείο περιβάλλοντος με κάποιες διορθωτικές κινήσεις μπορεί να το κρατήσει και να το κάνει νόμιμο. Μιλάμε τώρα, μιλάμε. Η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη. Μεγάλα, πάρεις κανένα καρβέλι εσύ από το φούρνο, θα, θα νιώσεις τι θα πει δικαιοσύνη. Με το μολ τώρα του ομίλου Λάτσι. Γκρεμίσουν το μολ του ομίλου Λάτσι. Πλάκα μου κάνει. Παρακαλώ Κολ Εγώ χωρίς είμαι Σωστά Είναι Έγινε Ζούν ανάμεσά μας ρε Είναι πελύν ρε Έγινε Λοιπόν να τελειώσουμε και να σας πούμε Ότι η μείωση της κατανάλωσης Είναι σε επίπεδα που τρομάζουν πια Ορίστε παρακαλώ Έκλεισε το τηλέφωνο. Λοιπόν είναι σε επίπεδα που τρομάζουν πια και βλέποντας ο κόσμος να βγάζει την τσέπη του καθημερινά μειώνει, μειώνει, μειώνει, μειώνει. Οπότε λοιπόν είναι τρομακτική η μείωση της κατανάλωσης για τον Έλληνα. Για τον Έλληνα. Αυτά μας λένε έρευνες, οι οποίες ναι, χρειαζόμαστε έρευνα για να το δούμε. Ο καθένας δεν το βλέπει δηλαδή στο σπίτι του το τι καταναλώνει, το πώς το καταναλώνει, το τι κατανάλωνε και όλα αυτά τα πράγματα. Κυρία μου και κυρία μου, επειδή φτάσαμε στο τέλος, ελάτε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι παρέα και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Λάρισε η ώρα. Λάρισε η ώρα. Τα παραμένα κάστρα πούνε τα χωριά. Πού είναι τα παραμένα κάστρα, που τα χωριά. Μέ στον αέρα, κοίτα μισοφέγγαρο και τα κορίτσι πράμα. Πούνε τα παρμένα κάστρα, πούνε τα κοριά Μες στον αέρα κοίτα, μισοφέγγαρο Κοίτα κορίτσι πράγμα, πού να το χαρώ Δεύτερα μεγαλό. Τετάρτη γονατίζει, πέμπτη ξέψυχα. Δεύτερα μεγαλώνει, τρίτη πόλεμα. Και τέταρτη γονατίζει, πέμπτη ξέψυχα. Αυτός ήταν ο Νίκος Δημητράτος σε ένα τραγούδι των «Αν δεν με απατάει τρελαμένη μνήμη μου» τον Δημήτρη Λάγιου και Τριπολίτη κάμπι της Σαλονίκη. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, αυτά τα ολίγα είχαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας, μα πάνω απ' όλα για τις πραγματικά καταπληκτικές και ουσιαστικές παρατηρήσεις σας. Να είσαστε όλοι καλά πάντα, ωραίοι! Γεια και χαρά σας! κομα πέντε FM-ST